Καλή σας μέρα κύριε Ισάνο ε, Καλή χρονιά Καλή χρονιά να είστε καλά και για τη χώρα έχουμε. Έχουμε λοιπόν μια, ε, το ψεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς, με, και μαζί με τον εκλογικό πυρετό αλλά πριν σταθούμε στον εκλογικό και στους παίχτες που θα διαγραμματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έχει γίνει. Να δώσω κάποια στοιχεία από το πολύ μεγάλο θάμερα διαγραμμένο ε, βιογραφικό σας. Ε, είστε γελμένος στην Ευκάλα, στον Ευρή συγκεκριμένα, και, και ε, παρεπιθυνιακός δάσκαλος από τη το δεκαετία του 70, από το επιστημία της Μαρίας όπου επίσης της Τριξέλης, στο Κιμπέκ, στο Τόκιο, το Ρώμη, στο Φλωεδία, στο, στο, στο Βαρκυλόνι αλλά και στο Τακίνο. Και επίσης γνώσει αρκετά πριν όσα οικονομία ένας ευπατρεύτης θα λέγαμε. Ε, ένας... Ένα εργάτης της επιστήμης. Είναι αρκετό αυτό. Δεν κάνω το καθήκον μου εκεί ναι, που έχω τελειώσει. Εργάτης της επιστήμης. Αλλά θα πρέπει να πω ότι και πολλοί άλλοι υπάρχουν ως εργάτης της επιστήμης. Αλλά είχαν το στόμα τους στόμα στώσες δεκαετίες είτε σφραγισμένο. Είτε και σήμερα ακόμα που έχει ξεκινήσει έχει τα χάρια μας έχουν για καλά ξεκινήσει. Ε, από να υμιώνει το σύστημα εσείς όμως δεν το κάνετε αυτό ε, δεν έχω λόγους ε, πρέπει κανείς να μην χρωστάει ξέρετε. να μην θέλει δηλαδή να γίνει νομέα ενός συστήματος που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θα μπορούσε να υποθεί κοινωνικό συμφέρον ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό γιατί η χώρα και η πολιτεία είναι το βάθρο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί και ο πνευματικό άνθρωπο. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι. Έχω μπροστά από μια φράση του Αλμπέρ Καμί. Ένα κράτο εξορισμού δεν μπορεί να έχει καμιά ηθική. Το περισσότερο που μπορεί να έχει ένα κράτο είναι μια αστυνομία. Γιατί είναι τόσο αφοριστικό ο λόγο του, Γιατί ο Αλμπέρ Καμί γεννήθηκε και γνωρίζει την ύπαρξη μόνο ενό κράτου. Ε, αυτού που υπάρχει στην εωτερικότητα, ξέρετε το οποίο ε, τα έχει όλα, δηλαδή αυτό που λέμε κράτος και που είναι η επικράτεια, η οργανωμένη πολιτικά κοινωνία ε, σήμερα ε, τα έχει όλα, έχει το πολιτικό σύστημα δικό της, έχει τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη δικά της, της ανήκουν έχει την αστυνομία το στρατό, έχει τα πάντα ε, αυτό είναι η περιγραφή, αυτό που αντιλαμβάνεται και ο Αλμπερ Καμί, η περιγραφή της αυστηρά ιεραρχημένης ολιγαρχίας. Όχι μια ήπία ολιγαρχίας, αλλά τη πιο ακραία εκδοχή της ολιγαρχίας. Ε, δεν συναντάμε αυτά που θα μας πει ο Αλμπερ Καμί στην αντιπροσώπευση ή στη δημοκρατία. Ε, το να έχουμε σήμερα... Ε, ρηματικέ διακοινώσεις όπως τα λέγανε στη διπλωματία που να μας βεβαιώνουν κατά τρόπο αναντήρητο ότι το σύστημα είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση ε, ενώ δεν είναι τίποτα από τα δύο ε, γίνεται και γιατί το έχουν πιστέψει αυτοί που το λένε αλλά και γιατί έχουν ανάγκη να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν μόνο ένα δρόμο να ακολουθήσουν να εκχωρούν την ελευθερία τους και άρα να τίθενται σε καθεστώς υποτέλειας σε κάποια πολιτική εξουσία. Ε, να πιστούν δηλαδή ενώ, ότι ενώ ο καθένας ξέρει τι πρέπει να γίνει, εάν γίνουν ομάδα, σύνολο, κοινότητα, ε, δεν ξέρει και θα αυτοκαταστραφεί. Άρα χρειάζεται κάποιον ενστρούκτορα, κάποιον που θα την κυβερνάει, που θα την καθοδηγεί την κοινωνία και εκείνη θα κάθεται στα δικά της να ασχολείται με την ιδιωτική της ζωή, με τις επιχειρήσεις της, με οτιδήποτε κάνει. Ε, αυτά, αυτά λοιπόν είναι παροχημένα πια. Δημιουργήθηκαν στην Δυτική Ευρώπη σε μια εποχή που δεν υπήρχαν άνθρωποι, η κοινωνία ήταν δουλοπάρικη ουσιαστικά και προσπαθούσαν κάποιοι άλλοι Αστεί ήταν για την εποχή εκείνη και διανοούμενοι να την στήσουν στα πόδια τους, να περπατάει με τα δύο πόδια, όπως τα λέγαμε, πολιτισμένα. Δεν ισχύουν αυτά σήμερα, έχουν παρέλθει. Αυτό το σύστημα έχει εναρμονιστεί πλήρως με την πιο ακραία εκδήλωση ε, των αγορών. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αντιστήχηση με το συμφέρον της κοινωνίας, των κοινωνιών γενικότερα. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην Ευρώπη θεωρείται ακραίο ό,τι αναφέρεται στι, στο συμφέρον της κοινωνίας και της ολότητας ε, γιατί θεωρείται ορθολογικά σωστό η πολιτική να ε, υπηρετεί τα συμφέροντα των αγορών δηλαδή των ακραίων χρηματοπιστωτικών ε, και ελεηλατικών σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, οικονομικών δυναστών. Αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα. Αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα και δεν ε, επαναστατούν μόνο ε, εδώ στην Ελλάδα ας πάμε στο περίοδο των Αγανάκρισμένων πριν 2,5 χρόνια, 3. Στην πρόεδρο είχαμε και στο Βέλγιο αγρότες τρακτέρ μέχρι τους Βρυξέλους ε, που προέρχονταν και από τη Βαλωνία και από τη Φλάνβρα, ε, το, από το Νότο και από το Βορρά. μόνο στο εμείς στο πειραματόζου. Εμείς είμαστε... Οι πείες υποθεύονται είναι πάντως ανατολή και δύση και στην Ευρώπη, ακόμα και στο Σουδάν, που έζιζα κάποια χρόνια στου δάσκαλου ως, ως κατηγήτης. Και εκεί που παράδειγμα είναι ένα παραγωγό χώρα, έχουν εμ, πάρει τα πετρέλια προς τον Νότου, ένα που φτιάξαν ένα πρωτεκτορά το δικό του, οι Αμερικάνοι, φα... και, ε, ε, έχουν την στα ύψη τα πάντα, τιμές στο πετρέλαιο, στα φρούτα, στα κρέατα, στα ύψη. Ε, τελικά ποιος κυβερνά αυτούς τους λαούς, τους, αυτούς, το παρέλατε. τους λαούς τους κυβερνούν οι, οι, μεγάλοι, οι μεγάλες δυνάμεις που διαμορφώνουν τους γεωπολιτικούς χάρτες και οι αγορές, δηλαδή ένα μέρος της ε, αστικής τάξης του μεγάλου κεφαλαίου, όπως θα λεγόταν διαφορετικά, που ελέγχει το σύστημα αλλά η ουσία είναι παντού η ίδια απλώς αλλού, όπως στις δυτικέ χώρες ε, υπάρχει ακόμη μια ισορροπία και δεν έχουν οδηγηθεί τα πράγματα στην ακραία τους εκδοχή της εξαθλίωσης και της θέρησης ελευθερίας ενώ σε άλλες χώρες ε, έχουν οδηγηθεί. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι έχει υποταχθεί με όρους ε, πειραματόζωου σε μια κατάσταση η οποία είναι ακραία για το δυτικό κόσμο στον οποίο ανήκει. Ε, και είναι ακραία όχι γιατί υπέστη τις συνέπειες της διεθνού και ουσιαστικά της δυτική κρίσης, που ήταν κρίση του χρηματοπιστωτικού ε, κεφαλαίου, δηλαδή ε, κρίση απορρίθμισης, του, του, του τραπεζικού συστήματος εν τέλει αλλά διότι είχε λαϊλατηθεί από την ε, άρχουσα πολιτική τάξη και τους πάγου, τις οικονομικές ολιγαρχίες και την διανόηση ε, Κύριε Παταγιώργη να σας διακόψω στο σημείο αυτό προσεπτήρωση με αυτόν που λέτε έχω βρει μια συνέντευξη του κατηγητεί και προσυπόρου τελευταία στην οικουμένική του κύριο Ζολώτα Αναφέρεται στον, σε δύο πρωταγωνιστές ε, παγάλους για εκείνη την εποχή, Ανδρέας και Μητσοτάκης. Ε, τον, και λέει ότι αυτούς τους δύο τους ξέρω πάρα πολύ καλά, μπορεί στην προσωπική του ζωή σαν άτομα να είναι καλή, αλλά με τα κόμματά τους έχουν γίνει άρπαγες του κράτους που τον αφιραγωγούν ένα ανάγκης. Έχουν φτιάξει δύο παράλληλους κομματικούς μηχανισμούς, υποκαθιστώντας το επίσημο κρατός. Συγκρούνται δυσάπητα, αλλά ξέρουν ότι είναι μία ο ένας και μία ο άλλος και κρατάνε τις κρίσιμες πληροφορίες μόνο για τον εαυτό τους. Οι της δημοκρατία Δημοκρατίας δυσογραμματοποιούν τα στοιχεία προς το καιρότερο γιατί δέλουν άμεσα εκλογές και οι του Παζόγκ κάνουν ακριβώς το αντίθετο ούτε ο Καποδίστρες, ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος, όταν πήρε την εξουσία το 1981 είχε μαζί του το λαό και οι καλός ανθρώπους να τον υποστηρίζουν είχε την ανοχή τη κοινωνίας αλλά και χρήματα από τις Βρυξέλες και επιπλέον ένα σπουδαίο μυαλό. Στοματώ εδώ έχει ένα κατεβατό Να, να σε αυτό Εσείς υπήρξατε ε, στην περίοδο του 1993 υπηρεσιακός ε, ε, συγνώμη, υπουργός Ναι Κοιτάξτε, Έσομαι, να σα πω. Ε, συνέβη να έχω ε, έναν πολύ ε, στενό, αρκετά θα έλεγα για να μην υπερβάλλω, δεσμό με τον καθηγητή μου και στη συνέχεια ε, πολύ κοντινό ε, ξενοφόντα Ζολότα. Τα ίδια πράγματα τα είπε και σε μένα, ακριβώς έτσι και θα έλεγα πολύ χειρότερα σε διατυπώσεις, παρόλο που ήταν. Στην, στον λόγο του ε, και νομίζω ότι ε, είχε πολύ μεγάλη ανησυχία ε, όταν, ήμασταν, ε, όταν ήταν πρωθυπουργός στην Οικουμενική Κυβέρνηση και εγώ πρόεδρο στην ΕΡΤ μου είχε ζητήσει να αναλάβω να γίνω κυβερνητικός εκπρόσωπος υπουργός δηλαδή ε, τότε και συνέστησα κάποιον άλλον γιατί εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω πολιτική στεδιοδρομία ε, αυτό ακριβώς ε, είναι και το πρόβλημα. Ε, οι δύο αυτές οικογένειες, αλλά όχι μόνο, όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το κομματικό σύστημα θα έλεγα, ε, παίζει τον ίδιο ρόλο. Συχνά ακούμε στην Ελλάδα ότι ανανεώνεται η Βουλή με νέα πρόσωπα κάθε φορά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Μα αυτό γίνεται ακριβώς διότι το σύστημα είναι πρόσωπο παγιές και όποιο τολμάει να αρθρώσει ένα μικρό πολιτικό λόγο που θα είναι διαφορετικός από τις ε, ηγεσίε που νέμονται τα κόμματα ε, τον πετάει έξω ε, τον εκβράζει ε, τέτοια συστήματα δεν μπορούν να παράξουν, να παραγάγουν μάλλον ορθότερα ε, πολιτικό λόγο που να συνδέεται με την κοινωνική συλλογικότητα με τις πολιτικές για τη χώρα είναι πολιτικές Παράγει πολιτικές προσωπικούς συμφέροντος, ιδιοποίησης. Η... Ε, πριν, εφού τρία χρόνια, σε που σας διακόπτω ο Κατερινότης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι χρόνια, ο Ιζούς είχε πει για τον κάτι και τον μαύρο χρήμα και τον παραφύρωσαν όσο στην ίδια μέρα. Μα περί αυτού πρόκειται. Έχει κανένα ε, Περί αυτού πρόκειται, διότι είναι ένα πολιτικό σύστημα που είναι υπεράνω του νόμου υπεράνω του νόμου σημαίνει ότι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να λέει μια χώρα, να λέει άλλα σήμερα και άλλα να κάνει αύριο και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη, να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Το αντιλαμβάνεστε ας... τι σημαίνει αυτό όταν έχουμε yeah, yeah. μπροστά μας να διαχειριστούμε δισεκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν να μην σκεφτούν την τσέπη του αυτοί οι άνθρωποι και τους φίλους τους, τις παρέες τους, οι οποίοι τους χρηματοδοτούν. Προστά μας. το Κύριε στο μέτωπο, διότι εκεί οι Ελλήνες ήταν συνδεταγμένοι σε σώμα. Οργανώθηκαν και συνδελέστηκαν στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα διαχειρώς της πολιτικής τάξης. Η ολιμερχική κομματοκρατία παράγει μόνο εξάρτηση και καταστροφές στο έθνος της κοινωνίας. Επειδή είναι αποκομμένοι από την κοινωνική συλλογικότητα υπηρετεί η ίδια ή ξένα συμπέροντας το όνομα του έθνους ε, του κράτους. Και υπάρχει μια παρατήρηση για τα αυτά τα ψήνει σήμερα. θα Ναι, ε, είναι μια επισήμανση για όλους όσοι, ε, απευθύνεται σε όλους όσοι νομίζουν ότι μια εναλλαγή στην εξουσία με ένα άλλο κόμμα ε, όχι αυτό που κυβερνάει θα σώσει την κατάσταση, θα τους δώσει ελπίδα. Και θέλω να πω ότι ε, όλα τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση αρθρώνουν έναν ε, κοινωνικά προσανατολισμένο λόγο, ένα εθνικά προσανατολισμένο λόγο, αλλά όταν έρχονται στην εξουσία κάνουν ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό ακριβώς με κάνει να δυσπιστώ, να κρατώ μικρό καλάθι πάντοτε και να παραπέμπω στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή των επομένων εκλογών, όπου θα συναγάγω με τα ίδια συμπεράσματα που έχουμε συναγάγει για την προηγούμενη κυβέρνηση. Πλέον, κύριε Γερνήκα, οι τετραετίες δεν ισχύει και παλιά, τρινς η ήταν, όμως σήμερα οι ταχύτητες είναι θα λέγαμε πολύ διαφορετικές και ασυλίτες. Κάθε 6 μήνες πλέον θα πιλαινώ σε διαδοχικές κυβερνήσεις. Δεν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι ε, θα υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη αστάθεια του πολιτικού συστήματος διότι το κοινωνία. Ε, και επομένως είναι δύσκολο να κρατιέται στην επιφάνεια μόνο με τη στήριξη των διαφόρων τροικανών ή άλλων ξένων δυνάμεων. Ε, συνήθως αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλη αστάθεια διότι η έλλειψη νομιμοποίησης είναι εκείνη που κάνει ένα σύστημα αυταρχικό και εξαρτημένο. Ε, Κύριε Κονταγιόρη, η... θα σα διακόψω και πάλι. Στάδια, για να σταθούμε σε αυτό ε, που ορίσα, ορίσα, ορίσατε πριν, ξύγινε ένα πύχη. Ε, θα δώσω σημείο μας και δεν το κρίνεται αμέσως. Τα ξένα μετέχει η θεσμική εγκατάσταση της κοινωνία των πολιτών μέσα στην πολιτεία ως εντολέως. Δηλαδή η μετάβαση στην αντιπροσωπευτική πολιτεία έτσι μόνο η πολιτική τάξη θα γίνει απλώς εντολογόγω τη κοινωνία και δεν θα μπορεί να ενεργεί κατά την βουλήση της ή τη βουλήση των ε, συγκατανεύσεις υφάγων το τονίζετε. Ε, Σταθείτε σε αυτό το για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα Ναι, ε, σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο κόσμος να πιστεύει ότι κατεβαίνοντας τους δρόμους και κάνοντας διαδηλώσεις ή απεργίες πρόκειται να ε, έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα Πρέπει να πάψει να πιστεύει ότι με το να βγει μια νέα πολιτική δύναμη ένα νέο κόμμα στην εξουσία θα βρει καλύτερες μέρες ε, μπροστά της Τελειώσανε αυτά Η, η δύναμη και των αγορών και οι εξαρτήσεις των πολιτικών από αυτές είναι τέτοια που δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία όπως είναι, που είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή μια αθέσμητη μάζα ιδιωτών που απλώς αθρίζεται και λέμε οι Έλληνες είναι 10 εκατομμύρια, οι Κινέζοι είναι 1,5 δισεκατομμύριο, είναι αδιάφορο πόσοι είναι, αν δεν είναι συνδεταγμένη σε σώμα, δηλαδή αν, είναι, αν δεν είναι θεσμός που να, η γνώμη της, η βούλησή της να συγκαταλέγεται σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε πού είναι τα ξύλινα τείχη για να επαναφέρουμε την αρχαία διατύπωση του Μαντίου, η απάντηση δεν είναι να οχυρωθούμε στην Ακρόπολη και να παίξουμε το ρόλο που παίζανε και παλαιότερα όταν αμήνονταν οι Αθηναίοι απέναντι στους Μεγαρείς ή απέναντι στους Σπαρτιάτες αλλά επειδή η δύναμη είναι υπέρτερη σήμερα και τα ξύλινα τύχη είναι ο στόλος με άλλα λόγια η συνδεταγμένη σε πολιτεία κοινωνία η κοινωνία να πάψει να είναι ο καθένας χωριστά ιδιώτης και να γίνει μάζα, γροθιά, θεσμική γροθιά Θεσμός. Αυτό θα δείτε ότι θα αλλάξει άρδυν τους συσχετισμούς. Δεν θα μπορεί να παίρνονται αποφάσεις χωρίς να συναινεί η κοινωνία. Ξωστά. Αυτό είναι. Η, ε... η... Ε... σημερινή σύνταξη των... των πολιτών σε μια γροθιά, σε έναν θεσμό που να αποφασίζει ή να συναποφασίζει με τους πολιτικούς που εκλέγει. Αυτό όμως το καθεστώς πρέπει να προκύψει μέσα από εκλογές ή χωρίς εκλογές. Ε, αυτό το καθεστώς για να προκύψει, για να τεθεί στο τραπέζι ε. πρέπει πρώτα-πρώτα η κοινωνία να το ζητήσει. Ε. Σήμερα δεν το ζητάει η κοινωνία. Η κοινωνία σκέφτεται ποιον θα ψηφίσει από τον ένα ή τον άλλον. Πρέπει να πάρει να σκέφτεται έτσι, ε. να επαναστατήσει με το μυαλό τη, να σκεφτεί ότι αυτό το σύστημα είναι αδιέξοδο και να πει γιατί κύριοι εσείς, αποφασίζετε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό μόνοι σας γιατί εσείς και όχι εγώ να πιστέψετε Είχο, τελευταίο καιρό σας κάλεσαν έχουμε εκλογές σας κάλεσαν με mm -hmm. κανάλια των αθηνών θα έλεγα όχι από την ώρα που προκυρήθηκαν οι εκλογές μία φορά που πως θα, θα γίνουν σαφή αυτά που λέτε στον, στο ευρύ κοιμό όταν ε, φροντίζουν οι το σύστημα, κύριε Ιωάννου, το σύστημα είναι συνδεταγμένο, όπως κάθε σύστημα και μάλιστα τα ολιγάρχικά συστήματα που βάζουν την κοινωνία απέναντι και την θεωρούν πρωταρχικό εχθρό της. Ξέρετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό ε, το ερώτημα που μου θέσατε στο εξής. Ε, μεταξύ τους, όπως ξέρετε, οι κομματικοί, τα κομματικά στελέχη διαπληκτίζονται. Όταν βρεθεί απέναντί τους κάποιος που εκφράζει τον πολίτη γιατί ο ίδιος είναι πολίτης τους βλέπετε ότι συνασπίζονται τους έχω πει πολλές φορές ότι ε, ενώ τους βλέπω να διαπληκτίζονται ενώσο περιμένω να μπω στην αίθουσα <Ρι> εννοείται λόγω του 19ου αιώνα α, μόλις αρχίζω να θέτω τα ζητήματα από την οπτική της κοινωνίας τους βλέπετε ότι συστηρώνονται ως αν έχει δημιουργηθεί εθνική συνέργεια εκείνη τη στιγμή. <Ρι> Διότι έχουν μπροστά τους τον αντίπαλο, όχι τον Κοντογιώργη, την κοινωνία. Η κοινωνία είναι απέναντι, είναι ο εχθρός τους ο πρωταρχικός που τους ενώνει. Έχουν πολλά, πολλά στοιχεία συνάντησης μεταξύ τους. Ο διαπληκτισμός που γίνεται είναι μόνο για το ποιος από όλους αυτούς θα γίνει νομέας της εξουσίας. Δεν είναι ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι εντελώς πρόσωπο το το σύστημα και γι' αυτό δεν τα βρίσκουν και μεταξύ. Δεν έχουν καμία διαφορά. Ουσιαστικά καμία. του χάρη, σήμερα η διαφορά που έχουν για το μνημόνιο, όσοι είναι υπέρ η κατά, θα προκύψει βέβαια στη διακυβέρνηση ότι και εκείνοι που είναι εναντίον του μνημονίου θα βρεθούν να είναι μέσα στο μνημόνιο, αλλά α υποθέσουμε ότι είναι... Η τη αντιμνημονιακή και η δε δεμνημονιακή. Μα το μνημόνιο είναι το σύμπτωμα, είναι το αποτέλεσμα για την πραγματική αιτία της κρίσης που οδήγησε στο μνημόνιο. Για την πραγματική αιτία που οδηγηθήκαμε στην κρίση, τι μιλάει κανείς. Ο ένας ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα που λένε, δηλαδή, φταίει ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Οι άλλοι ρίχνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Κανείς δεν μιλάει για την ατζέντα που είναι το κράτος, το λαϊλατικό κράτος και η πολιτική ολιγαρχία. Δηλαδή αυτό που οδήγησε στην καταχρέωση της χώρας, στην κατασπατάληση και στη λαϊλασία του πλούτου που παρήχθη, που εισήχθη σε αυτή τη χώρα και στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. <Τι> Για άλλο οτιδήποτε αλλάζοντα συνέξό. Εννοείται, αλλάζουν οι πρωταγωνιστέ, αλλά ε, οι, οι πραγματικότητε είναι οι ίδιε. Δεν αφορά μόνο τα μεγάλα κόμματα που συγκροτούν το δικοματισμό. αφορά όλα τα κόμματα, ξέρετε. Και ο ναι. ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στο 3% ε, διατύπωνα έναν άλλο λόγο γιατί ήταν στο 3%. Όταν Τώρα που έγινε ε, κόμμα που ευελπιστεί στην εξουσία, 233. παίζει με τους όρους του συστήματος του ιδίου. Έτσι είναι τα πράγματα. Ε, θα εκπλαγώ ευχάριστα εάν δω ε, κάποια πολιτική δύναμη να υπερβαίνει τον εαυτό της και να ε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας άλλης, ένας μιας, μια, άλλου κράτους, ενό άλλου πολιτικού συστήματος. Δεν το έχω δει στον πολιτικό λόγο κανένα. Κύριε Καταγιούργη βλέπετε μακριά και τα λεταστά, αλλά εκείνοι που δεν βλέπουν τόσο μακριά δικαιούνται να τους πιστευτούν ε, αναμένοντας δείγματα γραφής. Ε, αυτό δεν κάνουν τώρα δεκαετίες 2 αιώνες στην Ελλάδα yeah. να περιμένουν να, τον επόμενο ε, να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανε ο προηγούμενος. Πάντα και, και ο επόμενος κάνει τα ίδια που έκανε ο προηγούμενος. Φέρετε, αν δείτε τον πολιτικό λόγο του της αντιπολίτευσης ε, είναι οι μονφές που απευθύνει στην κυβέρνηση αλλά ε, την, τα, την οποία μομφή, τις οποίες μονφές θα τις αφήσει για την επόμενη αντιπολίτευση προκειμένου να ασκήσει μια εξουσία όπως η κυβέρνηση ε, Αντιλαμβάνεστε δηλαδή για να παίρνουμε τα πράγματα ως έχουν. Ε, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν ανέβει στην εξουσία, Τι έλεγε το Πασόκ προηγουμένω πριν ανέβει στην εξουσία και τι έκαναν. Γνωρίζουμε ε, να κρατάμε λοιπόν μικρό καλάφι 네. και έχουμε é, κάθε είναι, λόγο. Στο διαδίκτυο πριν λίγε εβδομάδε εε, υπήρχε κάποιο διάλογο είναι συγκεκριμένο για το πρόσωπό τι συγκεκριμένο προτείνει ο κύριος Σκοτογιώργης, γιατί οι ε, πολίτες μέσα σε 20 μέρες λιγότερο ε, θα είναι μέσα στο παραβάν ενώπιον ε, ε, των αυθινών τους. Εγώ, εγώ σχηματικά το λέω, ο Λιος βάλτε γυαλιά αν δεν βλέπετε καλά, πριν να φορέσουν γυαλιά ή έξω ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα. Αλλά εγώ φτάμε και τα γυαλιά, προσχηματικά το λέω και εγώ. Πρέπει κάπου να βάλουν το λιμάδι αυτό το, το σταυρό, το, να τσεκάρουν. Ψηφοδέν το και όνομα, στο ψηφοδέν πάνω. Γιατί πρέπει. Αλλά είχαν καθόλου να ψηφίσουν. Ακούστε με. Όταν πήγαινα δεκαεκείς ολόκληρας έβαζας τέχους τραγουδιών. Αλλά τι ωφελούσε κι αυτό. Ε, να σας πω κάτι. Όπως ξέρετε παραδιάδοντας κατάφορα το Σύνταγμα σε όλες τις διατάξεις τους ε, αλλά και συγκεκριμένα τα κόμματα ε, έχουν καταργήσει την ισότητα της ψήφου που ήδη ίδιοι θεσμοθέτησαν. Δηλαδή συνεκτιμούν μόνο τις ψήφους που πάνε στα κόμματα. Τις λευκέ, τις άκυρες και τις αποχές που είναι βαθιά πολιτικές πράξεις, ε, δεν τις συνεκτιμούν. Εγώ θέτω το απλό ερώτημα. Τι έχουν αντιληφθεί μέχρι σήμερα, τι έχουν εισπράξει με το να πάνε να θέτουν το σταυρό τους, την ψήφο τους, το χαρτάκι, στο κουτάκι ε, για μια λευκή εξουσιοδότηση. Τίποτε, απολύτως. Απογοητεύσεις. Λοιπόν, Ωραία. Ε, ας απογοητευτούν ευχάριστα κάποια στιγμή, ε, αισθανόμενοι ότι είναι απελευθερωμένοι από τη μιζέρια της διάψευσης και της απελπισίας. Ας κάνουν την επαναστασή τους και να πούν, δεν θα πάω να ψηφίσω. Θα τους μαυρίσω με την αποχή μου ή με το λευκό μου ίσως ε, Θα διαπιστώσετε, εγώ θα σας κάνω μια αφηρημένη υπόθεση εργασίας, εάν αποφασίσει το 80-90% το 90 των Ελλήνων να μην πάει να ψηφίσει ή να ρίξει λευκό νομίζετε ότι αυτό το πολιτικό σύστημα μπορεί να σταθεί στα πόδια του Θα τους θα σταθεί αλλά θα τους φαντάζομαι Η απάντηση είναι μονόδρομος ή μετεχετε στο σύστημα με τους όρους της εναλλαγής έχοντας όμως τη βεβαιότητα ότι θα εξαπατηθείτε και οι ελπίδες σας θα διαψευστούν διότι ψηφίζουν όπως φαίνονται τα πράγματα και τώρα όχι με βάση του τι λέει το κόμμα που θα έρθει στην εψησία αλλά του τι αποβαίτευση συσσόρευσε κανείς από, το από την προηγούμενη κυβέρνηση Άρα λοιπόν ή ψηφίζεις και γίνεσαι μέρος του συστήματος και σε κάνουν συνένοχο τους λειτουργείς ως εργοδότης τους όμως, ή απέχεις ή ρίχνει λευκό, τους αποδοκιμάζεις συλλήβδιν και λειτουργείς σε εισαγωγικά, θα έλεγα, ως τρομοκράτης. Δηλαδή, τους απορρίπτεις συλλογικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση, Πρέπει να έχεις απόλυτη συνείδηση ότι τους θέτεις το ερώτημα με όρους υπέρβασης του συστήματος που σε καταστρέφει. Θέλω κύριοι κύρι να έχω λόγο στα πολιτικά πράγματα και όχι να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Να υπόκειται στη δικαιοσύνη, να συνεκτιμάτε τη βούλησή μου, να χιλιαδιώ να τα οποία θα αλλάξουν άρδιν τα πολιτικά πράγματα. Ξέρετε. Αυτυχώς, Εάν όμως αυτό δημιουργάζονται, προφανώς θα βάζει σε περιπέτεια των δημοσίσσεων. κύριε Ιωάννου, που εκφράζουν την ακριβή βούληση, ακόμα και αυτές οι δημοσιοποίησεις που δεν έχουν τον πρέποντα τρόπο να ε, οργανωθούν, εκφράζουν την ακριβή βούληση της κοινωνίας. Σήμερα η πλειοψηφία είναι η αποχή, η αποδοκιμασία του συστήματος. Κανενός τα αυτιά δεν ιδρώνουν. Όταν λένε ότι το 91% το 91% παρακαλώ απορρίπτει συνολικά το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το κομματικό σύστημα, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη σεισμό. Επειδή όμως αυτό το κομματικό σύστημα είναι εξαρτημένο από ειδικότερα συμφέροντα και ιδιοτέλειες, δεν σκαιμείται άρα λοιπόν η κοινωνία να αντιληφθεί ότι λύση μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα που την αγνοεί πανηγυρικά και προκλητικά τους ακούμε να λένε δεν κυβερνώ με βάση τις δημοσκοπήσεις τι σημαίνει αυτό δεν κυβερνώ με βάση τη βούληση της κοινωνίας σημαίνει τι θέλει να μας πει ότι κυβερνάει με βάση τα συμφέροντα τα οποία ε, τα στεγάζει στο γραφείο του κύριο Υπουργό και ο κύριο Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω τι για άλλα ζουν τα πολιτικά προσθέσει. Δε, δεν ζουν σε γιά. Δεν είναι αφελή. Η πολιτική δεν είναι αφελής. ξέρουν τι κάνουν. Η κοινωνία λειτουργεί αφελώς. Επειδή ακριβώς την εξαπατούν και δεν της επιτρέπουν να ανοίξει ένας καινούργιος διάλογος. Ερώτησε κανείς ποτέ τι πολιτικό σύστημα θέλεις, τι ρόλο θέλεις να έχεις κύριε πολίτη μέσα, στην, μέσα στο πολιτικό σύστημα, πώς να είσαι απέναντι στον πολιτικό. Το ρωτάει κανείς αυτό. Θέτει τα ουσιώδη ζητήματα δηλαδή του πολιτικού σύστηματος, όχι βέβαια. Κύριε Κοντουργίου ο χωρικός όταν περνάει ο πολιτευτής και το χαϊδεύει την πλάτη θα πρέπει λίγο παραπάνω ψηλός ψηλότερα χρόνια τώρα Σωστά Σωστά. γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται να επαναστατήσει με τον εαυτό του με, με αυτά που κουβαλάει στο μυαλό του ο πολίτης γιατί τότε θα δει φως στον ορίζοντα πρέπει να αξιώσει να κάνει αυτό το οποίο επιτάσσει η δική του άποψη για τα πράγματα να μετράει η γνώμη του και όχι να είναι υποχείριο μιας εξάρτηση η οποία, η οποία θα διαπιστώνεται ω προ τις καταστροφές της στην επόμενη περίοδο ο πολίτης ο πολίτης ξέρετε ε, στην Ελλάδα έχει πολύ περισσότερη ανάπτυξη, πολιτική ανάπτυξη από τις οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό ακριβώς αποτελεί και την αδυναμία του, διότι δεν μπορεί ακόμα και ο χωρικός να λειτουργήσει ως μάζα. Θέλει να, με αυτόν, να συναντηθεί με αυτόν που κατέχει την εξουσία για να γίνει συνομιλητής μαζί του. Όταν όμως ο πολιτικός πηγαίνει μόνο όταν θέλει να αντίσει την ψήφο του ή κατά περιόδους μακρινές για να συναντήσει τον πολίτη και από την άλλη μεριά συναντά καθημερινά τους συγκατανευσυφάγους της εξουσίας γιατί από αυτόν εξαρτώνται εξαρτάται η πολιτική του παρουσία. Αντιλαμβάνεστε ότι από τον πολίτη θα αξιώσει ποταγή. Δεν θα αξιώσει ελευθερία, ελεύθερο διάλογο. Δεν θα δεχθεί να καθορίσει ο πολίτης του τι θα κάνει στην πολιτική. Βλέπετε συχνά να γίνεται, γίνεται διάλογος στην εντεταλμένη καθεστοτική τηλεόραση, έστω. Και ο καθένας επικαλείται τον πολίτη από πού πήρε την εντολή Θα έπρεπε αν ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, θα έπρεπε ο πολιτικός να πηγαίνει στην τηλεόραση να πηγαίνει στη βουλή ο υπουργός να παίρνει αποφάσεις και να λέει ο πολίτης το σύνολο των πολιτών που εκπροσωπώ μου έδωσε αυτή την εντολή δεν δίκε ο πολιτικός να έχει δικό του πολιτικό λόγο και μάλιστα να είναι αντίθετος προς τον πολιτικό λόγο, την πολιτική βούληση της κοινωνίας. Ο πολιτικός εάν θα ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, θα πήγαινε οπουδήποτε θα πήγαινε και θα εξέφερε τον λόγον της κοινωνίας. Και σήμερα, κύριε Κοτελίου, το σύστημα, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο, να, πέρα παράδειγμα στις τελευταίες εκλογές, μάλλον στις εκλογές του 2012, ψήφισαν οι, οι κύβελικα οκτάριδες που έχουν το ΔΕΚΤΟ. Σήμερα όμως δεν το επανέλαβαν αυτό. Ας ήξερε ο διόπλος ο, ο, ο, ο, ο, ο Υπουργός από το Σεπτέμβριο ότι πρέπει να τους εντάξει. Δεν τους εντάξουν γιατί σου λέει θα ανατρέψουμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Ούτε καν τους πεθαμένους δεν έχουν βγάλει. άλλα να βγάλουν και Μην αμφιβάλλετε ότι όλα τα κάνουν όλα τα κάνουν αλλά και να μην τα κάνουν πάλι στο ίδιο αποτελεσμα οδηγούμαστε δηλαδή στο ότι αυτός που θα εκλεγεί όποιος και να είναι από όποιο κόμμα και να είναι δεν θα εκφέρει τον πολιτικό λόγο που θα θέλει η κοινωνία <Δολογικό> Ε, προσέξτε, σκεφτείτε εάν οι εκλογικές περιφέρειες ήταν μονοεδρικές και έπρεπε ο βουλευτής κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες να πηγαίνει να δίνει λογαριασμό των πράξεών του σε ένα σώμα επιλεγμένο μέσα από τους εκλογικούς καταλόγους κατά τυχαίο δείγμα 200, 500, όσοι δεν έχει σημασία που θα ήταν απέναντι και θα τον έλεγχαν και δεν θα μπορούσε ο αυτός να τους ελέγξει. Να δώσει λόγο των πράξεών του και να του πούν τι θέλουν να γίνει με ατζέντα για τα εθνικά, για τα κοινωνικά, για τα οικονομικά. Νομίζετε ότι τα κόμματα και νομίζετε ότι οι βουλευτές θα λειτουργούσαν με τον τρόπο που λειτουργούν τώρα. Δεν θα άλλαζε λοιπόν η πολιτική ατζέντα. Για να πάμε και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Αν έπρεπε να με την ακρίβεια των δημοσκοπήσεων από έναν σοβαρό οργανισμό βέβαια που θα ήταν κρατικός που θα περιείχει επομένως το στοιχείο της εγκυρότητας. Ε, δεν θα απέδιδε το 100% της βούλησης της κοινωνίας και θα το από αυτού για να εναρμονιστεί ο πολιτικός. Θα είχαμε τις ίδιες αποφάσεις στο οικονομικό επίπεδο στη φορολογία, στις λίσες λαγκάρτ κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα. Να καταλάβει ο κόσμος ότι μόνον εάν γίνει ως σύνολο, ως κοινωνική συλλογικότητα, ε, μέρος της πολιτικής διαδικασίας, μόνον τότε θα αλλάξουν τα πράγματα, διότι δεν είναι οι αγορές παντοδύναμες, δεν είναι η πολιτική παντοδύναμη. Είναι παντοδύναμη η κοινωνία, αρκεί η κοινωνία να μην είναι ο καθένας χωριστά, αλλά μια συμπαγής θεσμική οντότητα. Άρα, ένας θεσμός της πολιτείας που να είναι προϋπόθεση για να ληφθούν οι αποφάσεις. Ωραίστε. Αυτά, βέβαια που λέτε, είναι κομμάτια της άμεσης δημοκρατίας. Όχι, της όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Κύριε Ιωάννου, να το διορθώσουμε, Δεν υπάρχει άμεση και άμεση δημοκρατία. Αυτά είναι απάτη. Είναι νοητική και ιδεολογική απάτη την οποία διαχειρίζονται όλοι αυτοί που παίζουν σήμερα το ρόλο της διανόησης για να κοιμίζουν τις κοινωνίε. Υπάρχει η δημοκρατία, η αντιπροσώπευση και η μη δημοκρατία, η ολιγαρχία. Σήμερα το σύστημα είναι ολιγαρχία. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω εγώ είναι μια προ... καταπροσωμείωση, πολύ μικρή προσέγγιση της αντιπροσώπευσης. Όχι καν αντιπροσώπευση. Εάν αυτό το σύστημα εγκαθιδριόταν, μια προσωμείωση αντιπροσώπευσης, η σχέση κοινωνίας και πολιτικής, δηλαδή τα πολιτικά πράγματα στη χώρα θα είχαν αλλάξει άρδιν. Άλιστα. Αν ταυτόλου σήμερα και yeah. το Γιώργη υπάρχει μια πρεμούρα ε, Υπάρχει αυτό το σύνδρομο του Βοναπάρτη σε μεγάλο κόμμα το όπως πει πριν και σε μικρότερα Και υπάρχει και μια πρεμούρα από τα μικρά ψάρια να ενταχθούν όπως όπως σε σχήματα Παράδειγμα το Αγροτικό Κόμμα, Αγροτικό Πυροατροφικό Κόμμα ελλάδος. και στον ε, Καμένο την Κυριακή και η του της Κυριακής η φωτογραφία. Γιατί τόσοι πρέμουν ακόμα και οι μικροί να ε, ε, κατεβάζουν τα αυτιά τους, για να γίνουν ε, βουλευτές και τους... ένα κόμμα που θα μπει, δεν θα μπει, θα, θα πιάσει το 30%. Όλοι παίζουν με τους ίδιους όρους, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι. Ε, δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή. Μην νομίζουμε ότι επειδή ε, είναι δύο μεγάλα κόμματα και παίζουν το ρόλο του δικοματισμού, αυτή είναι η αιτία του κακού. Αυτοί έχουν την εξουσία για να διαπράξουν μεγαλύτερα κακά, αλλά και οι άλλοι αυτό ονειρεύονται. Ε, Σα λέω ότι οποιοδήποτε και να μπει στο πολιτικό σύστημα, οτιδήποτε και να φτιάξει κανεί ω κομματικό σύστημα, αυτό που θα ονειρευτεί θα είναι να κυβερνήσει την κοινωνία, χωρί όρου, κατά την προσωπική του βούληση και τα συμφέροντά του. έτσι Επομένω το ζήτημα δεν είναι ε είναι μικρό ή μεγάλο. Το ζήτημα είναι ότι για να υπάρξεις μέσα σε αυτό το σύστημα πρέπει να παίζεις με τους όρους του. Άρα να γίνεις ένας με αυτούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η, η κοινωνία δεν έχει συμφέρον να σκέφτεται με τους όρους που σκέφτονται τα κόμματα. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να σκεφτεί με τους όρους του δικού του συμφέροντος. Πώς αυτή θα αποτελέσει η κοινωνική συλλογικότητα, ώστε να βγει από μέσα της η δύναμη που θα υποτάξει όλους τους άλλους. Άλαιο. Άλαιο. Κύριε Παραγωγή, πολλές ώρες θα μιλούσαμε για τους παίκτες ε, να, πολιτικούς. Θέλετε να προσθέσω κύριε Ιωάννου ε, κάτι αν έχουμε καλώ, χρόνο. Καλό είναι να δούμε και το συγγραφικό σας έργο, να ε, σας πω σας, σας αφιερώσω 10 λεπτά ακόμη 15, να δούμε και τη δουλειά σας, ε, ξεκινάνοντας από το τελευταίο σας βιβλίο, το ελληνικό κοσμοσύστημα, τόμος Β. Προφανώς ε, έχει προηγηθεί ο τόμος Α και θα ακολουθήσουν και άλλοι τόμοι. Άλλοι δύο. Είναι μια προσπάθεια α, μιας εκβάθρων ανασυγκρότηση της ιστορίας του ελληνισμού. Δεν υπάρχει αρχαία Ελλάδα, δεν υπάρχει ελληνική ιστορία με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Υπάρχει ένας κόσμος, ο ελληνικός κόσμος που συγκροτείται ως ένα κόσμο σύστημα όπως το λέω. Το αντίστοιχο θα ήταν... Ε, αυτό που γίνεται σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Ε, αυτός ο κόσμος, λοιπόν, έχει ε, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον διπλό. Πρώτον, για να δούμε τι ήταν ο ελληνισμός, σε ό,τι μας αφορά, αλλά το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μας προσφέρει τις έννοιες, τις γνώσεις και τον τρόπο που σκέφτονται και εξελίσσονται οι κοινωνίες στο χρόνο, στον ιστορικό χρόνο. Άρα, εάν αποκωδικοποιήσουμε τις έννοιες που έχει παραγάγει ο ελληνισμός, τον τρόπο που εξελίχθηκε, έχω αποδείξει ότι μπορούμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σήμερα και να μην τρέφουμε αυταπάτες. Ε, είμαστε σε μια προσωλώνια εποχή και να ξέρουμε επίσης πού πάμε, ποιοι είμαστε και ποιοι πάμε, ως κόσμος, ως νοότερος κόσμος. Ε, μας διδάσκει το μέλλον ο ελληνικός κόσμος. Δεν μας διδάσκει το παρελθόν. Το ζητούμενο δεν είναι να επανέλθουμε στη μικρή κλίμακα της πόλης παραδείγματο χάρη ή να εφαρμόσουμε την αθηναϊκή δημοκρατία αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις έννοιες του τι είναι δημοκρατία, τι συστήμα εγκαθιδρύει η δημοκρατία και να το εφαρμόσουμε στη μεγάλη κλίμακα, δηλαδή στα κράτη έθνη σήμερα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Να φτιάξουμε δηλαδή μια νέα επιστήμη και να μην κάνουμε ιδεολογία όπως κάνουμε σήμερα. Αναφέραμε τη δημοκρατία. Ο ελληνικός κόσμος έδωσε την έννοια, αλλά οι νεότεροι αφαίρεσαν το περιεχόμενο που έδωσε ο ελληνικός κόσμος για να ορίσουν ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο οι αρχαίοι το λέγανε ολιγαρχία, το λέγανε εκλόγιμη μοναρχία, πριν από τον Σόλωνα. Ο Σόλωνας εγκαθίδρισε την αντιπροσώπευση. Και μετά ο Κλισθένης τη δημοκρατία. Ε, ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας τα διδάσκει αυτά τα πράγματα εάν θέλουμε να τον δούμε ως ένα όλον κοσμοσύστημα. Φαντάζομαι και στα σχολικά εγχειρίδια οι μαθητές τα διδάσκονται νωρίς, νωρίς. Μα τα διδάσκονται, τα διδάσκονται με τον τρόπο που θέλει ο, η, η εποχή μας για να δικαιολογήσει τη σημερινή πραγματικότητα. Για σκεφτείτε να ομολογήσουμε όλοι όπως ομολογείται μέσα από αυτά τα έργα μου το, το ελληνικό κοσμοσύστημα και από τα υπόλοιπα έργα μου. Ε, να ομολογήσουμε όλοι ότι το σύστημα σήμερα δεν είναι δημοκρατικό, ότι το σύστημα δεν είναι καν αντιπροσωπευτικό, γιατί αν ήταν δημοκρατικό θα ήμασταν στην εποχή, κατά αναλογίαν βέβαια, του κλεισθένι ή του περικλή. Αλλά δεν είμαστε ούτε στην εποχή του Σόλωνα, γιατί δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό. Για σκεφτείτε να το ομολογήσουμε, θα έρθει κανείς, θα τολμήσει κανείς να σας πει μετά, μα τι θέλετε κύριε Ιωάννου, εάν δεν σας αρέσει το σημερινό κοινοβουλευτικό σύστημα, δικτατορία. Θα το έλεγε κανείς. Έτσι. Θα λέγαμε λοιπόν, θα έλεγαν, θα λέγαμε ότι θέλουμε αντιπροσώπευση. Γιατί θέλουμε να είμαστε εμείς αφεντικά του σπιτιού μας. Γιατί, γιατί δεν επιτρέπουμε σε κάποιον τρίτον να έρθει να μας πει, τι είναι καλό να γίνει να μας κυβερνήσει μέσα στο σπίτι μας και δεχόμαστε ε, να μας κυβερνάει στο μεγάλο μας σπίτι που είναι η χώρα μας ένας τρίτος και μάλιστα είναι λευκό χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και σε καμιά δικαιοσύνη για ό,τι κάνει. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να βάλει ο κοινός πολίτης για να καταλάβει γιατί βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και σε λίγο θα βρίσκονται και οι δυτικέ χώρε ότι όταν ο πολίτης έχει μπροστά 2-3-5 ψηφοδέλτια με κάποιους υποψηφίους δεδομένους γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό εξηγήστε στους φίλους ακρότες γιατί πάλι επανέρχομαι και λέω ότι ε, πρώτα πρώτα αυτοί που είναι υποψήφιοι είναι εκείνοι που τους επέλεξαν άλλοι ναι ε, άρα ο πολίτης αυτό που κάνει είναι να διατητεύει ανάμεσα στους 4-5 έναν χρειάζεται να βγάλει μια περιφέρεια εκλογική επιλέγει έναν από του τρει τέσσερους, πέντε. Αφού όμως τους, εξέλεξαν, τους επέλεξαν τρίτη σημαίνει ότι είναι όλοι του ιδίου συναφιού. Μπορεί να δηλώνουν με το ένα ή το άλλο κόμμα αλλά η πολιτική τους συμπεριφορά είναι η ίδια απέναντι στην κοινωνία. Αυτό που λέγαμε πριν. Το δεύτερο είναι ότι για να κρίνουμε αν είναι δημοκρατικό κάτι θα το κρίνουμε... Με βάση του τι γίνεται ανάμεσα στην εκλογή και στην επόμενη εκλογή. Γιατί το να... Ε, ε, ε, ε, ξέρετε, η εκλογή κάποιου υπάρχει και σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Ο Σόλωνας, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχαιότητα, εκλέχθηκε με καθολική ψήφο. Αλλά το σύστημά του δεν ήταν αντιπροσωπευτικό ή δημοκρατικό. Αυτός λέει, κυβερνούσε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η την αντιπροσώπευση την καθιέρωσε στο τέλος κάνοντας την κοινωνία δήμο, θεσμό της πολιτείας και δίνοντάς της το δικαίωμα του ελέγχην του εκλέγιν του ελέγχιν και του ε, ευθύνιν δηλαδή του να απονέμει ευθύνες να ελέγχει, να τον υποχρεώνει να πολιτεύεται με τον τρόπο που θέλει ο δήμος, η κοινωνία και όχι με τον τρόπο που θέλει αυτός και χωρίς να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Α, άρα λοιπόν ο πολίτης πρέπει να ξέρει ότι όταν ψηφίζει κάποιον, απλώς διαιτητεύει ανάμεσα στους μονομάχους και δεύτερον ε, από εκεί και πέρα τον χάνει. Η ώρα που κρίνεται, ο χρόνος που κρίνεται τι είναι το πολιτικό σύστημα, είναι από την επομένη που εκλέγεται κάποιος και αναλαμβάνει την εξουσία. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο πολίτης δεν έχει κανένα ρόλο, δεν μπορεί να τον ελέγξει, μπορεί να διαμαρτύρεται στο 100% όλη η Ελλάδα να κατέβει στο Σύνταγμα, θα πάει στο σπίτι της μετά και θα διαπιστώσει ότι άλλα αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και η Βουλή. Άρα λοιπόν εκεί προκύπτει ότι το σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Μπορεί να και παραπάνω. Ε, καμιά τριανταριά, α πούμε. Πόσα, ε? Καμιά τριανταριά. Καμιά τριανταριά, ναι. ε, Δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναδούμε όλα. Ε, μπορούμε όμω να δούμε το προηγούμενο βιβλίο σα. Ο Ιγάρχη, η δυναμική τη υπέρβαση και η αντίσταση των συγκατανευσή φάγων. Ε, υπάρχουν τρία βιβλία μου που αναφέρονται στην κρίση. Είναι. Το πρώτο που βγήκε ακριβώς το 2008 προς 9, 12-2008 η νέη, η ελευθερία και το κράτος, όπου εκεί προλέγω ουσιαστικά την κρίση, ε, υπάρχει η κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος και υπάρχουν και οι ολιγάρχες. Ε, όμω ε, αυτά είναι τη ε, πολιτική παρέμβαση που περιέχουν βεβαίω σημαντικά στοιχεία επιστημονική ε, ε, η Θα μπορούσατε κάποια στιγμή να τα παρουσιάσετε κάποια από αυτά στην Άρισον, δεν έχετε αντίρρηση. Πολύ ευχαρίστω. Mm -hmm. Το, το, το θεμελιώδε όμω που ε, αναλύει και διευκρινίζει στην ολότητά του το ζήτημα της δημοκρατίας, της σχέσης της με την αντιπροσώπευση, τα σημερινά ζητήματα και τον μη δημοκρατικό χαρακτήρα του σημερινού ε, συστήματος, της κοινοβουλευτική ολιγαρχίας, ε, τα διαπραγματεύομαι στο ογκώδες 800 εστόσες σελίδες βιβλίο μου «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία». Ε, όπως επίσης και στο κοσμοσύστημα. Είναι ε, τα θεμελιώδη, αν θέλετε, ε, Έργα τα οποία ε, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και δίνουν έναν προσανατολισμό, μια πλήρη δηλαδή απεικόνηση όλου του εξελικτικού φάσματος που μπορεί να συναντήσει η ανθρωπότητα ε, στη ζωή της ενώσο θα εξελίσσεται στις μέρες μας. <Τοχεστή> και που <εξηγούν Τοχεστή> και <τη σημερινή Τοχεστή> κρίση, <εμάς>. <Τοχεστή> <Τοχεστή> Ο Γιώργη είχαμε να τα πούμε κάπου από τα μόσα Νοεμβρίου και είχα ενοιγές που δεν σας κάλεσαν νωρίτερα. Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ούτως ή άλλως. Ναι, ε, ε, ας να κάτι να αλλάξει από το δειλά -δειλά, με αυτό το σύστημα το σημερινό. και ε, ε, ε, Ιωάννου, μία λέξη εν ήδη επιλόγου. Uh -huh. Ο κόσμος πολύ σύντομα... Στι προσεχές δεκαετίες θα οδηγηθεί σε αυτό, σ αυτή μετα... αυτό το, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, θα έλεγα, στη θέσμηση, δηλαδή, της κοινωνικής συλλογικότητα στο πολιτικό σύστημα. Ε, είναι ε, αναντήρητο και απολύτως αναγκαίο. Εκεί πηγαίνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αλλάξουν οι συσχετισμοί που ανετράπησαν από τα γεγονότα που έχουν συμβεί από τη δεκαετία του 60, του 80. Ε, αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το ελληνικό πρόβλημα. Κατά πόσον ε, θα μπορέσει η χώρα να αντέξει και να υπάρχει στο χάρτη, ε, εάν συνεχίσουμε έτσι, ώσπου να υπα... γίνουν, συντελεστούν οι αλλαγές αυτές που λέω ε, γενικότερα. Διότι αυτό, είναι, αυτό συνιστά τη μεγάλη μου ανησυχία οι, οι άνθρωποι της εξουσίας αυτή τη στιγμή, η κομματοκρατία, είναι έτοιμοι να καταστρέψει ολοκληρωτικά τη χώρα προκειμένου να κρατήσει τα προνόμια της. Ο κομματικός πατριωτισμός, που είναι μια προσωπική ιδιοτέλεια, είναι που, τέτοιος που είναι έτοιμος να θυσιάσει ανα πάσα στιγμή, όπως το κάνει άλλωστε, τη χώρα για το δικό της συμφέρον. Και τώρα πια δεν έχουμε τον να ελληνισμό για να κατασπαταλήσουμε και να καταστρέψουμε όπως γινόταν μέχρι μερικές δεκαετίες. Έχουμε τον εσωτερικό ελληνικό κόσμο, την ελληνική κοινωνία, την οποία κατατείνουμε στο να καταστρέψουμε αυτή τη στιγμή και να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ημοιοποίησης της χώρας. Αυτό ήθελα να πω. Ε, θα, ε, τον Νέο ε, όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του. Εδώ στην Ελλάδα δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτε απολύτως. γι' αυτό και δεν άλλαξαν μέχρι σήμερα η ίδια πέτυ της κρίσης τίποτε από το κράτος, το πολιτικό σύστημα και την ομοθεσία που είναι οι πυλώνες της καταστροφής μας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καλημέρα στην Αθήνα να είστε καλύτεροι ε, και. και δεν ξέρω όχι όχι μια χαρά καιρός είναι μια χαρά καιρός είναι μακάρι ε, αυτά και ας ελπίσουμε σύντομα ε, να τα πούμε και να διαπιστώσουμε πλέον τις ε, τελευταίες ε, κάτι άλλο κάτι ε, από τις ε, μια, να μας αναλύσετε Εκλεγής, Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Και ευχαριστώ. εγώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.